Στοίχη 25-35 Υποχρεώσεις των μαθητών του Χριστού Οικοδομή Πύργου και Εξτρατεία Βασιλέως 25 Επίγαιναν δε μαζί του πολλά πλήθη λαού και εκστρατεία βασιλεως 25 επιγαιναν δε μαζι του πολλα πληθη λαου και αφου προς τη σταμάτησε: έστρεψε προς αυτούς και του είπε «Καλά με ακολουθείτε τώρα και θέλετε να είστε μαθηταί μου και φίλοι μου μάθετε όμως αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε γνήσιο να 26 «Εάν κανείς έρχεται μαζί μου και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τους αδελφούς του και τα αδελφάς του, εφόσον αυτοί του γίνονται εμπόδιον στο να με ακολουθεί, ακόμη δε, εάν δεν μισεί και αυτήν τη ζωή του, εφόσον ο φόβος του να χάσει τη ζωή του του γίνεται αιτία να με αρνηθεί, αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. 27. Και όποιο δεν παίρνει επάνω του το σταυρό του, και με άλλε λέξει, όποιο δεν λαμβάνει την απόφαση να υποστεί και σταυρικών και και δεν έρχεται με την απόφαση να φτίνω πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. 28. Εξετάσατε καλά τον εαυτό σας και αφού σκεφτείτε, εάν μπορείτε να υποβληθείτε τη σας αυτά, αποφασίσατε τότε να με ακολουθήσετε. Μελετήσατε το πράγμα, αν μη περισσότερον τουλάχιστον όσων και οι μελετώντες να αναλάβουν εγκοσμίους επιχειρήσεις δαπανηράς ή επικίνδυνους, διότι... Ποιος από εσάς που θέλει να κτίσει σπίτι εφοδιασμένων με πύργων, δεν κάθεται πρώτον να λογαριάσει την δαπάνη ώστε να πιστεί εάν έχει τα χρήματα που θα χρειαστούν για να τελειώσει το έργο. 29. Έτσι κάθε φρόνιμος λογαριάζει για να μην του συμβεί, ώστε αφού βάλει αυτός θεμέλειον και δεν μπορέσει να τελειώσει τον πύργο, να αρχίσουν να τον εμπέζουν όλοι όσοι θα βλέπουν ότι το έργο έμεινε να τελείωτον. 30. Λέγοντες ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε σε ένα οικοδομή και δεν υπόρεσε να τελειώσει την οικοδομή. Οικοδομή πνευματική, αιωνίαν και κατάλητον καλείστε να κτίσετε κι εσείς εάν γίνετε μαθητέ μου. Είστε λοιπόν αποφασισμένοι να υποστείτε δι' αυτήν θυσίας και να μην αφήσετε το έργο να τελείωτον. 31. Αλλά και πόλεμον ο στρατιώτης ειδικός μου καλείται να στη κάθε μαθητή μου. Γι' αυτό λοιπόν, προτούσε η στην παράταξή μου, ας το σκεφτεί καλά. Διότι ποιο βασιλεύς, που πηγαίνει να συγκρουστεί και να πολεμήσει με άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί και να λογαριάσει, εάν έχει την δύναμη με 10.000 να συναντήσει και αποκρούσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. 32. Και αν δεν είναι δυνατός να τον αντικρούσει, ενώσο είναι ακόμη μακράν ο βασιλεύ Στέλνει ανθρώπους που θα μεσητεύσουν ω ως αντιπρόσωποί του και ζητεί διαπραγματεύσεις διερήνην. 33. Έτσι λοιπόν, καθένας από εσάς, ο οποίος δεν κάνει εκ προτέρου τον λογαριασμό του και δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του, και φυσικούς δηλαδή δεσμούς και πλούτων και απολαύσεις και την ζωή του αυτήν, δεν δύναται να είναι μαθητή μου. 34. Καλόν είναι να γίνει κανεί μαθητής μου και να καταστεί άλλας πνευματικών το οποίον προλαμβάνει την ηθική σαπίλαν και εξηγιένει την ζωή των ανθρώπων. Αλλά αν το άλλας χάσει τη δυναμή του με τι θα αρτηθεί ώστε να γίνει πάλιν χρήσιμον. 35. Δεν είναι κατάλληλον και χρήσιμον ούτε στην υγεία να ρυφθεί και να προσθεθεί σε αυτήν ως χώμα αυλαβές και παραγωγικών ούτε να χρησιμοποιηθεί ως λύπασμα. Το ρύπτουν έξ Εκείνο που έχει αυτιά πνευματικά και πραγματικό ενδιαφέρον, ώστε να ακούει και να εγκολπούνται αυτά που λέγω, ας τα ακούει. Και α μαθαίνει ότι και καθένα από του μαθητά μου, που δεν θα απαρνηθεί τον εαυτό του και όλου του επιγείου του δεσμού, γίνεται άλλα άχρηστον που πρέπει να πεταχθεί έξω και να καταπατηθεί από όλου.